Θα mm. έχουμε, και θα χαθούν οι εκλογές <Κι> και εκλογές θα έχουμε mm. και θα χαθούν οι εκλογές εγώ τα λέω με απόλυτη σαφήνεια Αλλά κάνει και τα λέει γιατί έτσι ακριβώ θα γίνουν. Οπότε ο Πάνος Παναγιώτοπουλο θέλει να προδιαγράψει τι ακριβώ θα συμβεί σήμερα το πρωί, φρέσκα φρέσκα, στο Μέγκα. Ήταν, νομίζω, εκεί, ναι, και είπε αυτό ακριβώ που νιώθουν όλοι, που ξέρουμε όλοι. Το αποδεικνύουν λίγο οι δημοσκοπήσεις και το αποδεικνύει η ζωή. Γιατί οι δημοσκοπήσεις αυτή τη φορά είναι πολύ πίσω από τη ζωή. Μα περιέγραψε και άλλα ο Πάνος Παναγιώτοπουλο τρομακτικά πράγματα. Και να σα πω κάτι, για μένα που είμαι όχι νέο φιλελεύθερο αλλά φιλελεύθερος με κοινωνικό πρόσημο. Για μένα είναι κάτι τρομακτικό. Ε, κόμματα αστικά <κυσίλυν> να τιμωρούν ουσιαστικά την αστική ιδιοκτησία. Για μένα είναι κάτι τρομακτικό. Με συγχωρείτε, Χωρί παρεξηγήση. Επειδή δεν είσαι υπουργό, τώρα είσαι αντιπολίτευση. Το, το έλεγα πάντα. Δεν λέω στραγγαλία μου τώρα. Πάτε το, κρασικνώμη. Δεν δε, δε Και ο Γρηγοράκο θα λέει που είναι υπουργό. Ο Γρηγοράκο είναι από το Πασόκ. Ήταν δίπλα. Όλοι σωστά είναι αυτά στα λόγια. Σημασία όμω δεν έχουν τα λόγια όταν με τι πράξει σου, πράξεις σου κάνει τα ακριβώ αντίθετα από αυτά που λέει τα λόγια. Τι νόημα τότε έχουν τα λόγια όταν έχει ψηφίσει όλα αυτά που έχουν κάνει την περιουσία να μην είναι περιουσία ή να μην νιώθει κάποιος ότι έχει περιουσία ή να μην νιώθει ότι έχει την ασφάλεια που κάποτε έδινε η περιουσία διότι επικαλούνται όλη τα λόγια κυρίως κυβερνητικοί, βουλευτές της συμπολίτευση. ενώ με τα έργα έχουν διαπράξει εγκλήματα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά αυτά που ζούμε γύρω μας καθαρά και εξάστρα εγκλήματα μπορεί να το πει κανείς ίσως και η λέξη να μην περιγράφει αυτό που συμβαίνει γιατί γίνεται και διαρκώς τα τελευταία 5-6 χρόνια ε, Μίλησε και για το βρόχο. ήταν πολύ ωραία η παρομοίωση ε, όλο αυτό που έχει συμβεί με την συμμετοχή βεβαίω των ιδίων των βουλευτών που βγαίνουν και μιλάνε και στα λόγια τα λένε αλλιώ. Μίλησε για το βρόχο και για το λαιμό Ακούστε την πράξη. Ε, μας, Θεωρώ Ότι οι πολιτικέ που ακολουθήσαμε με πρώτο εμένα, για να μην λέτε ότι βάζω τον εαυτό μου απ' έξω, με πρώτο εμένα, οι πολιτικέ που ακολουθήσαμε κάτω από τι έκτακτε ανάγκε που διαμορφώθηκαν από το μνημόνιο, γιατί είχαμε έκτακτε ανάγκε, έκτακτα μέτρα, οδήγησαν σε μια υπερβολική, δραματική, ασφικτική φορολόγηση του μικρομεσαίων νοικοκυριού. Άρα, από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα πρέπει στα πλαίσια των πολύ δυνατοτήτων που έχουμε, αλλά υπάρχουν, να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Να κάνουμε το βρόχο ο λιγότερο ασφυκτικό. Να μην σφίγγει τόσο πολύ το λαιμό. Και να το καταλαβαίνει ο κόσμος από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Να κάνουμε το βρόχο ο λιγότερο ασφυκτικό. Να μην σφίγγει τόσο πολύ το λαιμό. Το καταλαβαίνει ο κόσμο από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό. Δεν έχουμε όλα αυτά τα δράματα που περιγράφει εδώ πάνω στου Έχει μείνει πολύ πίσω, διότι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα και από λεπτό σε λεπτό, ο άλλος τα έχει σκίσει, τα έχει εξαφανίσει τελείω. Δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ σα λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα. Σελίδα, σελίδα, λεπτό μελετώ Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια Ότι τα σκίζω τα μνημόνια Έτσι είμαστε μισή άντρες, σκληροί Είναι λίγο παλιότερη η δήλωση. Έχουν περάσει από τότε πολλοί μήνε, πολλέ μέρε, ώρε, πόσο μάλλον δευτερόλεπτα. Έχουν σκιστεί μνημόνια. Όντω δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμη και ο ίδιο ο Σαμαρά που θέλει να σκίσει, δεν λέμε για τον Τζίπρα που θα τα σκίσει έτσι κι αλλιώ. Αλλά για τον Σαμαρά ακόμη τώρα δεν έχει ε, κάτι διότι τα έχει καταφέρει. Αυτή είναι μια παλιά δήλωση. Μια φρέσκια δήλωση είναι αυτή που ακολουθεί. Ξέρετε, κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε κι εσείς όμως λαϊκίστρια. Γιατί... Τώρα... Να σας πω, να σας <χει> πω γιατί το λέμε. <χει> να σας πω γιατί Λένε. το λέμε. Όλα <χει> τα έχω ακούσει στη ζωή μου. Ε, Από ποιους? πάει, όπως ξέρετε, κόντρα στο ρεύμα, δεν έχω σκίσει ποτέ μνημόνια. <χει> δεν έχω σκίσει ποτέ μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια. Δεν έχω σκίσει ποτέ μνημόνια. Εγώ σα λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια. Πρόσεξε, Μωρή, κακούργα, μην μα το με τα κάμποματά σου. Καρφί, πρώκα μεγάλη από την Τώρα. Το Βορίδι έβαλε διάδοχο. Νάντικη Τώρα ξαναβγαίνει. Εν δεύτερη φορά να χάσει το τρένο. Δεν γίνεται. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Βέβαια και είναι δύο εντελώ διαφορετικοί κόσμοι. Της Ντόρα ο ένα, του Σαμάρα και του Βορίδι. Ο άλλο, Σαμάρα και Βορίδι είναι ταυτόσημη. Μπορεί τα παρελθόντα να είναι λίγο διαφορετικά, αλλά τα παρόντα είναι ακριβώς ίδια και οι νοσταλγίες και οι προοπτικές. Και τώρα λοιπόν ήρθε, το είπε, το έχει πει και προχθές, αλλά τώρα έκατσε καλύτερα όλο αυτό με το λαϊκισμό, γιατί απάντησε στην ερώτηση του Παπαδάκη περί λαϊκισμού και ενόησε ευθέω τον Πρωθυπουργό, ο οποίο έχει σκίσει μνημόνια. Και τώρα έκανε και άλλη μια πρόταση, η οποία είναι πιο ενδιαφέρουσα. Και, εμπάση περιπτώσει, yeah, τώρα που θα κάνουμε κουμάντο στα του οίκου μα, να το κάνουμε, βρε παιδί μου και α μετρηθεί. Μέλο, Μέλο, Γκλόια! Να το κάνουμε, βρε παιδί μου και α μετρηθεί. Catch, catch, bora, bora. Catch, catch, bora, bora. Πλην όμω τώρα, που πλέον καβατζάρουμε το ρουβίκονα, Δηλαδή να στείλει ο Σαμάρα μια επιστολή στο δουνουτού να πει φεύγουμε, ασφαλώ. Να το κάνουμε, βρε παιδί μου, και α μετρηθεί. Ασφαλώ. Και έχει ξεκινήσει και το κάνει ήδη. Το έχει στείλει το γράμμα ο Σαμάρα ή το γραφείδι προ το δουνουτού. Που να ξέρει το δουνουτού τι το περιμένει. Του φεύγει ο καλύτερο πελάτη. Αν φύγει, και αν φύγει έτσι όπω το εννοούν αυτοί, αν φύγει πραγματικά και ουσιαστικά. Δεν τα ξέρει όλα αυτά, γι' αυτό βγαίνει η ακόμη χαρούμενη και βαμμένη με τα σκουλαρίκια και όλα τα υπόλοιπα και περιγράφει πώς θα πάει το Δουνουτού. Σε λίγο δεν θα υπάρχει, φεύγει ότι καλύτερο έχει αποκτήσει το Δουνουτού τα τελευταία χρόνια πάντα σύμφωνα με τα όσα λένε οι βουλευτές και τα όσα κάνει και τα γράμματα που στέλνει και γράφει ο Αντώνης Σαμαράς. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο αποκαλύφθηκε ε, από τον εξή διάλογο μεταξύ Σίας Κοσιόνη και Μπάμπη να περιμένει η κυρία Λαγκάρτ. Κοντό ως ψαλμός Αιλούια. Άρα, Κυριακή... ο Σαμανάς τι θα κάνει αύριο. Ο Σαμανάς αύριο θα κάνει αυτά που έχουμε πει. Όσα Σαμανάς αύριο θα κάνει αυτά που έχουμε πει. Όσα αύριο θα κάνει αυτά που έχουμε πει. Πρώτο θα πει ότι η Τρόικα θα φύγει και πράγματι… Αλλά μην με το πότε, μπορεί να φύγει και αργότερα Μπορεί να φύγει και το Μάρτιο Ότι θα βγούμε από το Ταμείο, αλλά μην με πότε Θα το ξεκινήσουμε Αν δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει τα Χριστούγεννα Μπορεί να γίνει και αργότερα, μπορεί να γίνει και το Μάρτιο Πάντως θα πει αυτά που έχουμε πει Και έχουμε συμφωνήσει, όλα θα γίνει το Μάρτιο Σύμφωνα με τον Μπάμπι Εκεί στι εκλογέ. Βλέπω να δέρνουν τον Τόμψεν, να τον μαζεύουν στην πλατεία συντάγματο που έχει φύγει ο Τόμψεν. Ότι άλλο έχει μείνει, εμπα περιπτώσει, αυτού του τρει που ερχόντουσαν, να του πηγαίνει στο αεροδρόμιο Σαμαρά να κάνει τελετέ αναχώρηση. Όλα αυτά ενταγμένα βέβαια με στην προεκλογική περίοδο, διότι οι Χαχώλοι θέλουν θέαμα και μπορεί να του το δώσει απλόχερα. Μέχρι τώρα, άλλωστε, έχει δώσει πολύ, πολύ θέαμα. Και όχι μόνο, έχει δώσει και. Μεγάλη πολιτική με ήττα Όχι μόνο οι βουλευτές και ο Σαμαράς Αλλά οι βουλευτές και ο Βενιζέλος Έτσι ακριβώς χαρακτηρίζεται Από τον ίδιον το μακέλεμα Προς τον ελληνικό λαό Γιατί αυτό που έχουμε κάνει Αυτό που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια Οι βουλευτές του Πασόκ Είναι μεγάλη πολιτική <Ολυτεχνικό> <Ολυτεχνικό> <Ολυτεχνικό> <κλωριά> Είναι μεγάλη πολιτική <Ολυτεχνικό> <Ολυτεχνικό> <Ολυτεχνικό> <złoto> Είναι μια <μεγάλη> πολιτική με συνείδηση ιστορίας Και αυτή η μεγάλη πολιτική δεν πρέπει να φθήρεται στα μικρά παραπολιτικά σχόλια και παιχνίδια. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη πολιτική και δεν χωράει στην παραπολιτική. Το είπε ο Βενιζέλο για τους βουλευτές. Αυτούς που ξέρουμε όλοι με αυτά που έχουν ψηφίσει όπως τα γνωρίζουμε και τα βιώνουμε όλοι. Να πούμε και κάτι σοβαρότερο γιατί με τον Βενιζέλο και με τον Σαμαρά η σάτυρα πηγαίνει προς τα κάτω, το νιώθουμε όλοι το Αυτό το Σαββατοκυριακό 11 και 12 Οκτωβρίου το χωριό Βάστα του Δήμου Μεγαλόπολης Βάστα του Δήμου Μεγαλόπολης στην Αρκαδία λέει όχι στον κοινωνικό ρατσισμό διοργανώνοντας μια ε, εκδρομή είναι μια ωραία πρωτοβουλία φιλοξενία και δραστηριότητες για το ειδικό σχολείο περάματος για παιδιά με ειδικές ανάγκες Τι αποφάσισαν εκεί οι κάτοικοι μια ομάδα κατοίκων να φέρουν τα παιδιά από το ειδικό σχολείο περάματο. Να φιλοξενηθούν σε έναν ξενώνα εκεί τη περιοχή. Και αυτό είναι μια δεύτερη προσπάθεια, γιατί είχε γίνει και παλιότερα κάτι ανάλογο, μια συλλογή τροφίμων. Το πρόγραμμα τη εκδρομής θα περιλαμβάνει εκτό από τη φιλοξενία των παιδιών και των συνοδών του, 20 άτομα συνολικά, δραστηριότητε όπω εκδρομή και ξενάγηση στο ιστορικό παρεκκλήσι τη Αγία Θεοδόρα του Βάστα, ξενάγηση σε λειτουργία παραδοσιακό νερόμιλο αυτήν είναι πολύ ωραία η νερόμιλη γενικότερα στην Πελοπόννησο, παιδική εκδήλωση με θεατρικό παιχνίδι. Και ξενάγει στο ιστορικό χωριό Βάστα. Αξιοσημείωτο είναι πω όλο αυτό το εγχείρημα πραγματοποιείται για πρώτη φορά και διοργανώνεται από μια ομάδα ανθρώπων, όχι υπό την αιγίδα κάποιου συλλόγου, φορέα, αρχή και όλα τα α, υπόλοιπα. Η εκδρομή αυτή βασίστηκε σε μια ιδέα των Δημήτρη Μεταξάη, ιδιοκτήτη του ξενών αυτερωτό ποδήλατο. Εκεί θα φιλοξενηθούν και τα παιδιά, και του Γιάννη Φιλιπούση. Είναι μόνιμη κάτοικη στο Βάστα και η πραγματοποίηση τη πρωτοβουλία ανήκει, αν ξέρετε, όλου του που βοήθησαν να διοργανωθεί. Αυτή η πρωτοποριακή για την περιοχή κίνηση που είναι πολύ ωραία. Το μάθαμε, μας το είπαν από εκεί κάτοικοι, θέλαμε να το μοιραστούμε με σας. Μπορούν να γίνουν και πράγματα χωρίς να περιμένουμε από το το κράτος που έτσι όπως το λειτουργούν αυτοί. Κράτος δεν είναι. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Εδώ η Ελληνοφρένια πάντως 218-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη γνωστή διεύθυνση. Ο οποίος θέλει να στείλει SMS, και νό, το στο 54 Μάριος τον ήχο και εντός ολίγων λεπτών εδώ. Εγώ σας λέω ότι τα ασκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με τακ τικ-τακ, γιατί αυτό που έχουμε κάνει, αυτό που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλη πολιτική Πρέπει να κάνουμε το βρόχο ο λιγότερο ασφιχτικό Να μην σφίγγει τόσο πολύ το λαιμό Και εκλογές θα έχουμε και θα χαθούν οι εκλογέ. Σας ευχαριστώ, Βανίγερα. Ξέρετε, κινδυνεύεται να χαρακτηριστείτε κι εσείς όμως λαϊκίστρια. Όλα τα έχω ακούσει στη ζωή μου. Ε, Από ε, ποιους Πάει όπως ξέρετε κόντρα στο ρεύμα Δεν έχω σκίσει ποτέ μνημόνια catchy, catchy, catchy, bora, bora. Δεν έχω σκίσει ποτέ μνημόνια Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια Μήνα μήνα Εβδομάδα εβδομάδα Δεν έχω σκίσει ποτέ μνημόνια Μέρα μέρα σελίδα σελίδα Λεπτό μελετώ Μπράβο, Μπράβο. Ήδη τώρα πόσο, τρία λεπτά που ήταν οι διαφημίσει, έχει σκίσει μνημόνια στο μαξί μου. Αν περάσει τα παίξου, τα σκουπίδια είναι γεμάτο μνημόνια. Δεν τα πετάνε και στην ανακύκλωση, τα πάνε όλα μαζί. Έφυγε ο πιο σημαντικό αντιμνημονιακό αγωνιστή των τελευταίων 4-5 ετών. Ακούραστο διαδηλωτή, ο Λουκάνικο. Το έχετε ακούσει, ήταν κάθε μέρα. Ήταν αυτό το σκυλί, για όσοι δεν το έχετε πάρει, χαμπάρι, Ένα σκυλί που υπήρχε. Πολλά σκυλιά βέβαια, αλλά αυτό ήταν πιο συνεπή στι διαδηλώσει. Ε, ήταν εκεί πάντα και υπάρχουν ωραίες φωτογραφίες Καταρχήν να το γύρο του κόσμου αυτή η είδηση Διεθνή πρακτορία, εφημερίδες Επειδή τον είχαν καταγράψει όταν είχαμε την έξαρση των κινητοποιήσεων Σε διάφορες εικόνες Αυτές κάνουν το γύρο του κόσμου Είναι ο σκύλος απέναντι στα ΜΑΤ, γαυγίζει, δαγκώνει, δεν φοβόταν τίποτα Μέσα στα δακρυγόνα, πάντα μαζί με τους ε, αγωνιζόμενους διαδηλωτέ. Και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία που από χτες, και πολύ καλά κάνουμε και βάζουμε φωτογραφίες και το συζητάμε και είναι και με ελαφρό συγκινητικό έως πολύ συγκινητικό δείχνει στο πίσω μέρος βάθος του μυαλού ότι... Μέσω του Λουκάνικου που ήταν κάθε μέρα εκεί που έπρεπε, δεν ήταν όλοι οι υπόλοιποι κάθε μέρα εκεί που έπρεπε. Μπορεί κάποιο να κάνει και ένα τέτοιο συνείδημα. Μαζί με το Λουκάνικο έφυγε και ο Μιτσάρα, το έχετε ακούσει και αυτό. Επίση, μια άλλη θλιβερή και αυτή. Ο Μιτσάρα που ήταν πάντα πίσω από τι κάμερες με τον πολύ ιδιαίτερο του τρόπο, σφράγγιζε με τι ατάκε του. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα εφημερίδων και δημοσιογράφοι που προσπαθούν να φτιάξουν την καλή ατάκα, το Μιτσάρα να είχαν πάρει θα είχανε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Συμπίκνωνε με τρεις-τέσσερις λέξεις αυτό που όλοι θέλαμε να πούμε με μοναδικό τρόπο επί σειρά ετών με συνέπεια και αυτός στον κόσμο και στις συναθρήσει, της γενικότερης και αθλητικής κυρίως. Λαός με από όλα αυτά Α. Έχω τρελαθεί να μου. Τι θες παιδί μου. Φέρνει ο Σαμαράς, μπαίνει άλλος τώρα ε, στι, στην ηγεσία. Πώς το κόβεις το πράγμα. Ναι, κοίτα ο Σαμαράς δημοκράτη. δημοκράτης. ήταν δημοκράτης και είπαμε λίγο να το ακροδεξίσουμε λίγο παραπάνω. Βρε ο πράσινο κρανοφορομπαλούδι ο Άφησε το κορίτσι εχθέ που προσκυνούσε στη φωτογραφία του και το δούσε στη βούλτευση. Εγώ το άφησα. Βρε, τι νοσφέο Δεν θα κάτσω να την παρακαλάω πίσω τα φουστάνια τη. Τι λε, βρε, φρέο. Ναι, αυτό που σου λέω. Τι λε, βρε που πρόσβαλε σε ολόκληρη την ήπειρο. Μα κρεμάσανε στα μανταλάκια όλο το καλοκαίρι γίνανε ξεφτύλα. Αποχωρισμό σε νέο Ε, όχι κυρία μου. Θα, μ ακούσεις, όχι, θα, μ θα πετάξει το πουλάκι ο μπαλούρδο. Εγώ. Φρέο ο κτίνος, άφησε στο κορίτσι με το κόκκινο το ωραίο το μαλλί και με... πήγα στο άλλο το ξινό το ξανθό πιο ξηλό βρε Θεο ξηλό καλέ τι ψηλό ξηλό πιο χειρότερη από την τάπα της κουζίνας βρε ο πράσινο κτίνος δεν βλέπεις να είμαι καλά είχε κάτι ατέλειες ο τείχος και χρειαζόμενα λίγο στόκο τι να κανα? Έλα, Παστολί μου. Έλα. Καταρχήν, πότε θα δούμε την ελληνοφρένια τη TV στο ίντερνετ Γιατί εγώ σε έχασα αυτέ τι. Και πότε εδώ. Στο site μα. Το επίσημο site μα. ελληνοφρένια.net.gr. Μπράβο, Παστολί. Ωραία. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να κάνω διαφήμιση τώρα. Και εγώ δεν θα πάω καθόλου γι' αυτό. Με ανάγκασες. Είδε τι έγινε με τη Ραχίλ Μακρύ. Την κατηγορήσανε, λέει, ότι την είχα. Ότι πάνω... θα γίνει στη Ριζέα. Α, όχι αυτό, τι. <laughs> Τώρα, όλη η είναι. Ότι είχε, την είχαν καλέσει ω βουλευτή να μιλήσει, λέει, σε κάποια επίσημη εκδήλωση και αυτή έστειλε τον άντρα τη. Έστειλε τον άντρα τη. Mm. Και μίλησε άντρα, κανονικά ανέβηκε στο βήμα και μίλησε. Α, ωραία, ανταυτού, γιατί όχι. Ανταυτή. Έχει άντρα η Ραχήλ. Τι να γίνεται σε αυτό το σπίτι της Ραχήλ. Πω, πω, πω. Πώς άνθρωπος τη Ραχίλ. Πώ αντέχει άνθρωπο τη Ραχίλ, και για κουτσοπολιό <χει> τώρα, για να μην πω πώ την αντέχει άβαφη. Τέλο πάντων. Δεν ξέρω εγώ από αυτά, έχει ξέρει. Τι τρέχει Έλα. Πχάδη και ο Ενιά, εννιά του μήνα ah. Θέλεις μια ψηλή Θα τραγουδήσω κάτι Τραγούδα ό,τι θες Εδώ να μείνεις <laughs> για πάντα Όχ, oh, βοήθεια Εδώ θα μείνει για πάντα Τόσε ζεστό το πέρασμά σου Φωτιά που ανάβει η σου Κομμαντάτε και γευά Λύζει <Λίσαι> λίγο φάλτσος, anyway, αν θες, πες μια ψηλή. Έγινε... Τι ψηλή? Μια κουβέντα ρε μας τώρα. À, ναι, εντάξει, μπερδεύτηκα. Το <Λίσαι> πάρε μια ψηλή, ψηλή, πες μια ψηλή, κάνε μια ψηλή, γύρνα μια ψηλή, μπερδεύει. Από στ' δεν τζίνομαι για πλάκα ρε φίλε, άλλη ώρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Άντε γεια. Γεια Άιρες παράδες, δε σαρέντσ και εκλογές θα έχουμε και θα χαθούν οι εκλογές εγώ τα λέω με απόλυτη σαφήνεια Όλα τα καλά δηλαδή μα περιμένουν και εκλογέ και θα χαθούν οι εκλογέ. Ακρόατη από το Βόλο. Καλησπέρα. Λέει με μεγάλο ταυμαστή μα. Ναι, από το Βόλο. Ατιμέλητο ηριζέο με βρώμικα γένεια κτηνοτρόφο. Σε ακούω από το τρατζίστορ μου. Λοιπόν, δεν ξέρω το όνομά σου. Καλά, να σε ευχαριστούμε. Ξηρή σου, πλήσου, ντήσου, έρχεστε στην κυβέρνηση. Πέτα το τρατζίστορ. Τι τρατζίστορ, το 2014 ερχόμαστε, καλπάζουμε. Υπάρχουν χίλια δύο σύγχρονα μοντέρνα. Εξυγχρονίσε, εν περιπτώσει. Φαντάζομαι ότι θα είσαι και σε καμιά αριστερή πτέρυγα εκεί πάνω. Έχει ξεχαστεί, δεν βλέπει τι κάνει. Δεν έχει τηλεόραση να δεις τι κάνει ο πρόεδρος σου, Πώ πάνε εκεί στι Ευρώπε, στην Ιταλία, Συναντήσει και όλα τα υπόλοιπα. Εξυγχρονίσε, εν πάση περιπτώσει, γιατί θα μείνει πάρα, πάρα πολύ πίσω και δεν λέει. Λαό, μέρο βου. Ναι. Αν ήταν ο πρωθυπουργό, θα το σήκωνε αμέσω, βρε. Δεν με αυτό. Δεν μου λε. Και πάλι, τι κακό μα βρήκε. Τι κακό μας βρήκε. Χάσαμε τον Άδωνη και εδώ ξαναδοθέω θα ησυχάσουμε. Πώ χάσαμε τον Άδωνη, τι συνέβη, Αφού λέει δεν θα ξαναβγεί, δεν θα τον ξαναδούμε. Τι παλαβομάρι ήταν αυτέ που λε, παιδί μου, νομίζει τα πίστευε. Αχ, γιατί μα το κάνουν αυτό, Δεν θέλουμε να τον ξαναδούμε. Ότι το είπε σημαίνει ότι δεν θα το ξαναδούμε κιόλα. Έτσι, Τζαβανίδου. Ναι, ναι, ναι, δεν θα ξαναβγεί στα κανάλια. Θα μα κάνει μουτράκια για τρει ώρε ολόκληρη, άκουσα. Ναι. Ναι, τόσο αντέχει. Εγώ λέω ότι μετά μόλι με το καλό πίσω Σαμαρά, θα με βρει ο Γαραμαλής. Έτσι λέω εγώ τώρα. Είναι, είναι καλό μπαλή. να πέσει Σαμαρά με το καλό. Λέγεται αυτό ε. με το καλό να πέσει ο Σαμαρά. Έχετε καλύτερη χρονιά τη Ελλάδα των τελευταίων ετών. Με το Σαμαρά. Ε, η απειλή είναι στο πίσω σενάριο. Τη λέει κρυφά. Ότι η καλύτερη χρονιά τη Ελλάδα έρχεται και η παρένθεση είναι αν συνεχίσουμε να είμαστε εμεί. Θα τη βλέπει Αλλιώς την. Αλλιώ στραθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τραβήξτε τι καταθέσει, θα σα πάρουν τα σπίτια οι, οι ΣΥΡΙΖΑΙ όσα δεν πήραμε εμεί. Το ότι μπερδέθηκα και πήγα από κομμουνιστέ του ΣΥΡΙΖΑΙΖΑΙΟΥ.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 Μην ακούσω πάλι πλακίες για θυσίε του ελληνικού λαού και τέτοια ότι ο λαός θα μας σώσει και όλα αυτά. Δεν θα μα σώσει ο λαός τελικά. Θα μα σώσουν οι πολιτικοί. Δεν θα μας σώσουν οι του λαού. όψετε ο καφές του Σαμαρά που χύθηκε. Αν δεν είχαμε τον καφέ του, σιγά μισονόμασταν. Ναι, ναι, λεφτά θα πάρει. Ξέρουν, ναι. Ε, ο λαός θα, θα πάρει. Ποιος θα πάρει. Mm -hmm. Να είμαστε, είμαστε τόσο δυσίριοι φαίνεται. Γεια σου Απο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 Εγώ προτείνω να βγει και ο Μιχαλολιάκο από τη φυλακή, να είναι κάτω ο και μετά ο διάδοχο το βήμα. Και αυτό, αλλά και να βγει, είναι αμαρτία να μην δώσουν εμπιστοσύνη Σαμαρά. Δεν έχει και τον Μπαλτάκο τώρα ο Σαμαρά να στείλει ένα μηνυματάκι παιδιά μέσα από τη φυλακή. Ψηφίστε, Σαμαρά, για ψήφο εμπιστοσύνη. Με εντολή Σαμαρά. Με εντολή Σαμαρά, διαχειρό Μπαλτάκου. Για... Είναι αμαρτία. Βγάλτε του ανθρώπου έξω. Τους ανθρώπους. Βγάλτε τα έξω αυτά να ψηφίσουν. Κρίμα. Για Έχουν ανάγκη από δημοκρατικέ διαδικασίε. Απελευθερωθήκαμε. Όχι σήμερα, όχι τώρα, αλλή Πριν 70 χρόνια. Ήταν 12 Οκτώβρη του 1944. Έφευγαν οι Γερμανία από την Αθήνα. Και επειδή αυτέ τι μέρε, εδώ και καιρό, ετοιμάζουμε ένα ηχητικό, να το πούμε, ραδιοφωνικό ταξίδι στην ιστορία του 20ου αιώνα, το οποίο θα το μεταδώσουμε κάποια στιγμή αφού το ολοκληρώσουμε. Πέσαμε, ψάχνοντα, πάνω στα επίκαιρα τη 12η Οκτωβρίου του 1944 ή εκείνων των ημερών και επειδή έχουμε πέτειο μεθαύριο, να τα μοιραστούμε μαζί σας. Το 12 Οκτωβρίου 1944. Όνειρο τεσσάρων χρόνων σκλαβιάς που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του Πέμπτου, της Βρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της διευτεριάς. Η ανθρωποθάλασσα του Αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμους σε χαρά και ενθουσιασμού. Οι επίσημες ελεύθερες αρχές συγκεντρώνονται μαζί με τα πλήθη στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Ο υπουργό κύριος Ζεύγος, ο υπουργό κύριος Τσάτσος και η μεγαλειώδης παρέλαση του χαιρετισμού της λευτεριάς συνεχίζεται. Δεν και η Υπουργή του ΕΑΜ, όπως ακούσατε. Αν υποπτειόλοι για το τι θα ακολουθούσε σε δύο μήνες, αλλά και το τι θα ακολουθούσε τα επόμενα υπόλοιπα 70 χρόνια. Αυτά τα ξέρουμε εμείς τώρα που τα ζούμε. Έχετε δει όλη την εικόνα του Γερμανού, από εκείνη τη μέρα είναι, την εικόνα του Γερμανού στρατιώτη που ανεβαίνει, κατεβάζει τη γερμανική σημαία, το ναζιστικό σύμβολο και το τυλίγει κάπως το χέρι του και φεύγει μόνος του. Αυτή λοιπόν την εικόνα, ψάχνοντα όλα αυτά τα αρχεία, την έχει τραβήξει όπω είδαμε, έτσι πληροφορηθήκαμε, διαβάσαμε και το μεταφέρομε όλες όλε τι επιφυλάξει που μπορεί να υπάρχουν. Ο ίδιο ο Φίνο, φιλοπίμενα Φίνο, αυτό που έφτιαξε μετά τη Φίνος φιλμ, είχε πάρει μια κάμερα, γυρνούσε τότε στι γειτονιέ εκείνη τη μέρα και κατέγραφε γεγονότα. Αυτό το πλάνο, σύμφωνα με αυτά που βρήκα, εντόπισα κτλ., είναι από τον ίδιον όταν ήταν μικρό παιδί και είχε μια κάμερα στον ώμο. Ε, θα το θυμηθούμε αυτό το πλάνο από την διοίκηση των Επικέρων. Το σύμβολο τη δουλεία του Άγγιλο το, το Σταυρό, που τέσσερα ω σκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματο, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρε, ούτε στρατηγοί. Μόνο ένα Γερμανός στρατιώτη που σκεπάζει την τροπή του με το χτυλερικό του Σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο γέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα όλε τι γωνίε τη Αθήνα.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 Του περιμένουν οι αντάρτε, τα τιμήμένα μα παλικάρια με το χαμόγελο στα χέρια του, φέκει στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. <Συλίκια> Αυτά τότε, από την τότε Αθήνα που πανηγύριζε, χωρί να ξέρει τι ακριβώ τα έθικα, και πανηγύριζε γιατί είχε γλιτώσει α, τέσσερα χρόνια πολύ α, βία και α, πρωτόγνωρα πράγματα και καταστάσει. Το τρίτο μέρο των επικαίρων έχει μια αξία για του ούνου, όπω το λέω πολύ έτσι περιγραφικό εκφωνητή. Να πύγουν Ιούνιου έδειξαν την καταγωγή του. Δεν υπήρξε εγκατάσταση γενικότερε σημασία που να μην γνώρισε τι επιστημονέ ανατινάξει του. Μερικέ εικόνε από το αεροδρόμιο Τατοίου τίποτε όρτιο. Πραγματικά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι Γερμανοί είναι αριστεν στι καταστροφές Μόνο που ελπίζουμε ότι με την ίδια τέχνη θα αποτελειώσουν και την καταστροφή τη Γερμανία του Το ηλεκτρικό εργοστάσιο σώθηκε ύστερα από δραματική μάχη από το ηρωικό τμήμα του Ελλά που ποζάριστο ακόμα λίγε τιμέ τη μάχη. Τα αυτοκίνητα του περιφήμου λόγου καταστροφών με τη σειρά τους κατεστραμμένα. Όλα αυτά υπάρχουν και σε εικόνες. Αν έχετε κουράγιο ψάξτε τα και βρείτε τα. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος, ε, όπως κάθε Παρασκευή, γιατί έχουμε τις παραγγελίες, Ο λαός ζητάει και εμείς πρέπει να τις υλοποιήσουμε. Αμέσω μετά Γιάννης Παπάδοπλος, Κατέρινα Ακριβοπούλου και στις 3.30 η Ιάννα Κανέλη. Γεια σα. Στην πλατεία μια επαρχία το πλήθο έβλεπε αυτό, Στην πλατεία μια επαρχία το πλήθο κοιτάει ενθουσιασμένο. Έναν κορίτσι που κάτι τσιγκάνει, Τόνι Καρβέρι, φυλακισμένο. Δίχω εσύνη σε και σεβασμό, Οι γεροτοκόρε του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώ, δεν λέω που Για την παρασκευή, θέλω Λέγε. το Σαμαρά, αυτό που βάζει σήμερα που λέει θέλω να προσευχηθώ με την ίδια αυτή που θέλω να βλέπω. Ένα κομματάκι από την προσευχή και μετά το γάλα το κεφάλι μου γαμό που λέει. Κι αν θες βάζει και μερικέ εξαγγελίε ή οτιδήποτε ανακοινώσει, μία πρόταση και μετά το γάλα το, το κεφάλι μου γαμό. Κολυτά και κλείσει κλείσει με το απολύτω να το γαμό, το κεφάλι μου γαμώμου, κλείνω το απολίτο του βενιζέλου Θέλω να προσευχηθώ, με την ίδια διαδικασία. Να βλασφημίσω. Πάτερη μου, ο ένα τη ουρανή. Αγιαστείτε το, το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το, το θέλημά σου. Όσοι ουρανό και επί τη γη. Πριν μπω μεγάλο κλούδι, που ζούση. Από το Μανίγη, δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το να Πρόνια, τώρα, πριν κάποια χρόνια είχαμε κάνει μια πλάκα με την Καρσονιέρα. Βάλει σε παρακαλώ την Παρασκευή, δι... θα θυμάσαι? Όχι. Την Δεν θυμάμαι, όχι. Ναι, τέλο πάντων. Πότε ήταν, θυμάσαι? Ε, πριν κάναμε δύο χρόνια. Λοιπόν, που λέει, είναι και τα γόρια μέσα, τότε ήταν με τη, που είχαν πιάσει του Δούνου Τούμορ, ε. Ήταν πιάσει με την Καμαριέρα, το Στοσκάν, το Στοσκάν, τότε ήτανε. Ναι. Ναι, με ακούτε? Ναι. Γεια σα. Γεια σα. Για την αγγελία πήρα το τηλέφωνο που έχετε στην εφημερίδα. Ποια αγγελία? Γιατί έχω πάρει πολλέ. Για την χαρτίδα, για τον καράπαπα. Για τον καράπα, ναι, τι θέλετε. Ε, να μου πει λίγο πληροφορίε, γιατί τώρα δεν το έχω μαζί μου. Τι διαβάσατε στην αγγελία, πείτε μου. Πρίστε. Τι διαβάσατε στην αγγελία, πείτε μου, βοηθήστε με. Καρσονιέρα στον καράπαπα. Ναι, ναι, για ερωτικέ συνευρέσει μόνο. Είναι και το αγόρι μέσα. Αλλά είναι καλό εργαλείο, του είναι μόνο μα σηκωμένοι. Εντάξει, εντάξει. Εξ... Φιλιά, εξ... γεια. Δεν θέλετε. Φιλιά, φιλιά, <laughs> μπορεί να κάνετε. Μπορεί να κάνετε το Την καμαριέρα εκεί μέσα. Gorilla. Ο Αφέντη ούριαξε. Του γορίλα του έχει Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' του παρόντε πρωτοκάφη. το τα νότα του να προφυλάξει. Οι χεροτοκόρε απέδειξαν πω άλλο οι δε και άλλο οι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 Ομο θυμάτων ξέχυνε τετρόμο στο δρόμο. Μα ένα ψυχρέμο δικαστή και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. τη χριούλα και το δικαστή. Με τέσσερι πύδου τους άρπαζε. <Συσχροί> Θα ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τη δασκάλα. Που τις έβλεγε κάθομαι στον πρώτο όροφο μέχρι να ανέβει τα πάνω και καμαρώνα που κάτω εγώ. Ναι. Γεια σα, μου. Με ξέχασε. Όχι, δεν μπορούσα να τηλεφωνήσω. Γιατί τι έκανες, Πού γάμασταν. Υeeh, που σημαίνει. το βλέπω. δασκάλα. Εσά δεν σα ξέρουμε.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 Καριεμένα είνα θα παράξενο και θα το να με μια στο Το κόκκινο τρένο του Ζαβέλας είναι Αυτό το κόκκινο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 Έχει ναύτε πολλού μαζεύει ναυτικό. Μέσα σκάνε με τη φρεγάτα. Ρε, Μίτσο, θυμιατό με, ρε, π. Πώς, Πώ Σε θυμιατό είσαι, τι είσαι, εσύ. Θυμιατό. Ε, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορείς να μου δώσεις κανένα μιλήσει σοβαρό. Ο ίσω ποιο είναι ο ναύτη. Ε μα, Λε, μπορείς, να μου δώσεις, κάνεις, να μιλήσεις, Τι γνώμη έχετε για τον Άσου, μπορεί, με, με, ξέρεις, Για πες. Είσαι Ναι. Α τον ναι. Κό... Καλέ καμπαρετζή ήρεμα, έτσι κάσει και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτη. Να ξέρει. Θα μου όλε τρόπο, και μιλάτε έτσι. Δηλαδή π πρέπει να μιλάει. Ρε, π π πάνω σε πέσαμε, ρε, γάμο. Θα μου δώσει Μισό εδώ να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή και στο καμπαρέ και τέτοια. έτσι Δηλαδή πετάνε στίφια πως έξω. να Καλά τώρα, εντάξει Επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Δεν με... ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι έχει άμα τουρισμό. Με... Θα με πάρετε, Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ουρά. Άμα δει εμένα να δει, α... Κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Και γα... θα μου κάποιος δεν... Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρει φορέ πάνω κάτω ε, μα... και χωρί δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρει το θυμιατό τι είναι που βάζουμε το καρβουνάκι. Πάντω τέτοια γλώσσα από καρβουνάκι δεν περίμενα. Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά Το δικαστή σφίγγει με πάθος Και προς τους τάμνος τον τραβάει Ένα απ'τος του φώναζε κάνει λάθο. τι ακριβώς Συνέδει εκεί πίσω Αδυνατόν αναφέρεται ενός Μα μ' το θέαμα μας Είναι την τη Τι, πάθος, τι είναι, ένας, Εκείνο που θέλεις να βάλεις ένα τραγούδι Το δικαστή με τον γορίλα μπορεί να το βρει Δεν το βάλεις Το προσοχή στο γορίλα Ναι, υπάρχει ένα τραγούδι ο δικαστή και ο γορίλα, κάπω το λέει. Αυτό που λέει, προσοχή στο γορίλα, στην πλατεία μια επαρχία? Γορίλα. Κάθε γύπνο, δεν ξέρω, ακούσε, ναι, ναι. Στην πλατεία μια επαρχία, το πλήθο έβλεπε αυτό? Ναι, ναι, αυτό. <laughs> που στο τέλο βάτρεψε το δικαστή, κατάλαβα. Ακριβώ, ναι. Μ' αρέσουν Ακριβώς. οι εικόνε που σου πει, μέσα σου Θα πω μονάχα πω το κορύφωμα που είχε το λόγο του τούτο το δράμα. Φόνασε κλέγοντα ο δικαστή, στα διαλύματα φόνασε i jaki proszę